Θα αρχίσω σήμερα το λόγο με ένα κανόνα που θα σας βάλω. Παρότι δεν είμαι σε όλους πνευματικό σας έχω μια πνευματική ιδιότητα επάνω σας και επομένως να βάλω ένα κανόνα και σας καθιστώ υπόλογους απέναντι στο Θεό προσέξτε διότι θα είστε υπόλογοι απέναντι στο Θεό εν ημέρα κρίσεως Όπω ξέρετε το εκκλησάκι αυτό η αίθουσα αυτή έγινε για να βοηθήσει εσάς πνευματικά για το σύλλογό μας και για τον αείμνηστο τον Κυριώργη δεν υπήρχε καμία άλλη φιλοδοξία. Δεν υπήρχε κανένας άλλος σκοπός. Ο σκοπός ήταν να βοηθηθεί ο κόσμος, να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Να βοηθηθεί το πίμνιο της Εκκλησίας του Χριστού. Και από τότε που έφυγε ο Κυριώργης από τον κόσμο αυτό και περίπου δύο χρόνια αργότερα, μέχρι να τελειωθεί, να τελειοποιηθεί από το 1995 δηλαδή έχει αρχίσει και λειτουργεί συνεχώς Στην αρχή η προσέλευση ήταν έντονη. Πολύς κόσμος Όσοι είστε παλαιότεροι θυμάστε ότι οι καρέκλες δεν έφταναν οι καρέκλες δεν έφταναν. Σε πολλές ομιλίες είχαμε και όρθους. Και αυτό βεβαίως ήταν χαρά για την ψυχή του αίμιστου, αλλά και χαρά του συλλόγου μας διότι η αίθουσα αυτή έπιανε τόπο. Όμως όπως βλέπετε η αίθουσα αδειάζει μην θεωρήσετε ότι αυτά που σας λέγω τα λέγω γιατί εγώ προσβάλλομαι έχω παρόντα τον κύριο Νίκο που έρχεται και σε άλλα κηρύγματα που κάνω και κάνουμε πολύ λιγότερου από όσοι είστε αυτή τη στιγμή κάνω και με πλήρωμα δέκα άτομα και 11 άτομα και 8 άτομα σε άλλα χωριά και αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου όμως οφείλω να σας πω αυτά τα οποία σας λέγω διότι αισθάνομαι ότι εδώ προσβάλετε βάναυσα ο Λόγος του Θεού και εσείς που κάποτε είσαστε ζεστοί και θερμοί απέναντι στο Λόγο του Θεού σήμερα παγώσατε. Θα ήθελα να μου πούν όλοι αυτοί που έφυγαν να μου πούν ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έφυγαν. Ρωτήσαμε, μήπως τους έπρόσβαλα ποτέ μήπως τους αδικήσα; μήπως ήβρισα κάποιον από σας μήπως μήπως μήπως δεν ξέρω στο κάτω κάτω αν εγώ ευθύνομαι γι' αυτό για την απουσία αυτών των ανθρώπων το λέγω με όλη μου τη διάφυση την καλή είμαι προτεθιμένος να φύγω να φύγω και να βρούμε κάποιον άλλον να έρθει εδώ να καλύψει το κενό αν ευθύνομαι εγώ Επειδή όμως δεν μπορώ εγώ να τους βρω αυτούς και να τους ρωτήσω, παρακαλώ σας έβαλα ένα κανόνα, θα είστε υπόλογοι, σας είπα απέναντι στο Θεό, εσείς θα τους ρωτήσετε. Εσείς θα τους καλέσετε. Θα ήθελα να έχω μία διαπροσωπική σχέση μαζί τους. Θα ήθελα όλοι αυτοί να αρθούν να ξανακάτσουν εδώ, να τους ανοίξω την κουβέντα, να μου πούν ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έφυγαν, να μου πούν ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους επιδιώκουν, γιατί αυτό κάνω. Να κλείσει αυτή η αίθουσα εδώ και να λάβουμε τα μέτρα μας. Εγώ θα σας πω κάτι. Ιεροκήρυγας είμαι Μην αισθάνεστε ότι δεν έχω κάπου αλλού να πάω να ομιλήσω Μην αισθάνεστε ότι δεν υπάρχουν ενορίες που με παρακαλούν να πάω να ομιλήσω και ομιλή, και, και ενορίες υπάρχουν και χωριά υπάρχουν που με παρακαλούν να πάω Όμω εγώ αισθάνομαι υποχρέωση εδώ στο να ήμουν στον κατυχητή μου και μένω σε αυτήν εδώ την έπαλξη για να μην πάει χαμένο ο κόπος του και τα έξοδά του και ο ιδρώτας του και το αίμα του για να γίνει αυτή η αίθουσα. Ευχαρίστω να την κλείσουμε αν θέλετε. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Ο δεν σας το λέω να μου πείτε όχι. Ξέρω ότι εσείς που έρχεστε και που ακούτε δεν θέλετε να κλείσει. Το ξέρω το δείχνετε άλλωστε με την παρουσία σας. Εσείς όμως δεν μιλάω να μου δώσετε απολογία ο καθένας. Εσείς είστε μία. Εδώ δεν μιλάω για μία. Εδώ μιλάω για 70 άτομα. Γιατί, γιατί τόσοι λείπουν σήμερα από κοινούς που έρχονταν κάποτε εδώ. Μιλάω για 80 άτομα. Η καρέκλε εδώ είναι 100. Κάποτε γέμιζαν οι καρέκλες. Δεν είναι ότι λείπει ένας. Δεν είναι ότι λείπει δύο. Δεν είναι ότι λείπουν πέντε. Λείπουν 80. Και οι 80 αυτή κάτι σημαίνει για μας. Για μας κάτι συμβαίνει. Και αυτό το τι συμβαίνει θέλουμε να το διερευνήσουμε. Αυτή τη στιγμή θα σας πω και κάτι ακόμα, για να μην νομήσετε ότι λέω ο λόγος για αέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλειστεί αίθουσα του Συλλόγου μας. Ας μην είστε μέλη του Συλλόγου, σας το λέγω. Έχουμε μία αίθουσα κάτω από το γεροκομιό, την οποία την έχουμε κλειστεί κάποτε, εγινόταν κήρυγμα εκεί κάθε Κυριακή, μπορώ να πάω εκεί δεν έχουμε απλά πολλούς ομιλητές εκεί ο κόσμος η γειτονιά που κάποτε πήγαινα και μιλούσα με ζητάνε να ξέρω όμως τι συμβαίνει να ξέρω ποια είναι η αιτία γιατί οι 100 γίνανε 20 γιατί τι συνέβη ποια είναι η αιτία είναι η πρώτη φορά που σας ζητάω το Λόγο εδώ. Γιατί ακριβώς αισθάνουν με θλίψη μεγάλη να έρχεται ο Λόγος του Θεού μέσα στην πόρτα σας και να τον προσβάλλετε με τόση, θα έλεγα, σιδεότητα. Να έρχεται ο Λόγος του Θεού στη γειτονιά σας και να διαφορείτε με αυτό δεν μιλάω είπαμε για σας εσείς είστε οι παρόντες εσείς είστε που έρχεστε αλλά σας είπα σας έβαλα ένα κανόνα δεσμευθήκατε αφήστε σας είπα οφείλετε θα μεταφέρετε τα λόγια μου σε όλους και θα τους φέρετε δια της βίας εδώ να τους ρωτήσω εγώ από ο ίδιος εγώ ο ίδιος θα τους ρωτήσω να του πιάσω την κυβέρνηση να δω για ποιο λόγο Σας ερωτώ να το κλείσουμε, να το κλείσω, ευχαρίστε. Δεν με πειράζει. Υπάρχει και αλλού, σας είπα κόσμο. Αν βρέθηκα εδώ, όπως βρέθηκα εδώ, υπό τι συνθήκες που βρέθηκα εδώ, εδώ και παραμένω. Αλλά δεν το έχω σε τίποτα, σας βεβαιώ δεν το έχω σε τίποτα, να πάω αλλού που άνθρωποι πραγματικά θέλουν και ζητάνε το Λόγο του Θεού. Και σας βεβαιώ ότι εκεί πάνω στην έψησα του Αγίου Ιωάνντου μου, τότε... Και είναι πολύ μικρότερη από αυτή την άφησα που βρίσκεστε σήμερα. Πολύ μικρότερη. Στην αίθουσα εκείνη ερχόταν πάνω από 50 άτομα, συνεχώς και αδιαλήπτως. Θεωρώ πολύ θλιβερό αυτό το οποίο γίνεται εδώ. Αλλά θα σα πω και κάτι ακόμα. Ο Κύριος δεν παίζει. Αυτό σημειώστε το Ο Κύριος δεν παίζει Τον διώχνεις, τον περιφρονείς Θυμάστε τι σας είπα αυτές ε, πέρυσι, την προηγούμενη Ομιλία μας Θα το πείτε, θα το ακούσετε προηγουμένω. Ο Κύριος λέει Βρίσκεται μακριά από τους ασεβείς Έτσι δεν μας είπε Και θυμάστε τι σας είπα δεν φεύγει ο Κύριος από τους ασεβείς φεύγουν οι ασεβείς από τον Κύριο και όταν εσύ γυρίζεις την πλάτη στο Θεό τότε και ο Θεός δέχεται μεν την προσβολή αλλά σε αφήνει όποτε εσύ αποφασίσεις έτσι επιλέξατε να ζήσετε μακριά από το Θεό. Τελικός δηλαδή ανήκετε στην τάξη των ασεβών. Αυτή είναι η επιλογή σας. Αυτό είναι το κατορθωμά σα. Μέσα στα 13-14 αυτά χρόνια τα οποία λειτουργεί το κήρυγμα εδώ. Αυτοί είστε. Εγώ λυπάμαι. Δεν θα θεωρούσα ποτέ ότι είστε δικό μου κατορθωμά σε καμία περίπτωση. Πίστευα όμως ότι τα λόγια του Θεού κάπου σας έχουν αγγίξει. Προσέξτε όμως και φυλαχτείτε διότι θυμάστε τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει ο ψαλμό. Οι μακρίνοντες εαυτούς από σου απολούνται. Τα ακούτε? Οι μακρίνοντες εαυτούς από σου απολούνται όσοι απομακρύνονται από σένα λέει Κύριε θα χαθούν δεν θέλω κόσμο ελάτε εσεί και φεύγω εγώ σας το λέω με το χέρι στην καρδιά ελάτε εσεί και φεύγω εγώ αν είμαι εγώ η αιτία για την οποία ανεφύγατε εσεί να φύγω εγώ που είμαι ένας και να μείνετε εσεί και σας υπόσχομαι να σας βρω τον καλύτερο γεροκύρικα να σας φέρω αν είμαι εγώ αυτός που φταίω αναλαμβάνω το κόστος όλο και φεύγω εγώ. Αλλά αυτή η κατάσταση η θλιβερή αυτή η κατάσταση δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εμένα προσωπικά μου δένει τη γλώσσα δεν μπορώ. Ειλικρινό σα ομιλώ δεν μπορώ. Εάν εσάς σας ικανοποιεί αυτή η εικόνα, με γεια σας, με χαρά σας. Σας επαναλαμβάνω, αν έρθετε επάνω την Κυριακή αύριο για να σας δειτε ότι δεν σας λέω υπερβολές. Εάν έρθετε επάνω την Κυριακή που μιλώ στον Άγιο Μάρκο, είναι μικρότερη έτσι, σαν λιγότερο ο κόσμος από σας. Αλλά αυτό δεν είναι στον οχό, γιατί ξέρω τη γειτονιά εκεί πέρα. Τους διδάσκω εκεί από 15 χρονών έχω τώρα πάνω από 30 χρόνια εκεί πέρα, του ξέρω, σταθεροί όμως ποτέ δεν υπήρξαν 100 και να μείνουν 20 πάντα ήσαν 20 22, 25, 30 15, 10, 15 20 αυτό το χάλι εδώ πέρα, πρώτη φορά εδώ δείχνετε ότι βαλθήκατε να την κλείσετε, όχι να μην την κλείσετε να φύγω εγώ και να μείνετε εσείς Γι' αυτό σα είπα, σα έβαλα δέσμευση, σα έβαλα κανόνα. Βρέστε του όλου αυτού που κάποτε ήρθαν εδώ πέρα, ή θα είστε υπόλογοι. Σα το πω εγώ θα είμαι υπόλογο των Θεών, αν δεν κάνω σωστά το χρέο μου και την εργασία μου, την πνευματική. Έτσι θα είστε κι εσεί υπόλογοι. Δεν έρχεστε εδώ μόνο για τον εαυτούλη σα. Οφείλετε κι εσεί αυτή την αίθουσα. Μέσα σε αυτή την αίθουσα μεγαλώσατε, πνευματικά, αντρωθήκατε, μάθατε 10 πράγματα. Οφείρεται να βοηθήσετε αυτή την αίθουσα σας είπα το ερχόμενο Σάββατο θα περιμένω να τους δω να πιάσω την κουβέντα μαζί τους και θα τους ρωτήσω ανοιχτά εδώ θα είστε και εσείς να μου απολογηθούν και να μου πούν για ποιο λόγο επιδιώκουν να κλείσει αυτή η αίθουσα γιατί αυτό βλέπω βλέπω ότι η απουσία αυτή σε τίποτε άλλο δεν βοηθάει παρά μόνο στο να κλείσει ο Λόγος του Θεού. Εγώ θα σας δώσω μια υπόσχεση γιατί βλέπω ότι σας πίγρανα. Μια υπόσχεση σας δίνω. Και ένας να μείνει εγώ θα με δω. Και ένας να μείνει εγώ θα με δω. Αλλά έχετε, θα έχετε βαρύτατο λόγο. Μην ότι ο θάνατος είναι μακριά. Ο θάνατος είναι πολύ κοντά. Σας δεσμεύω ενώπιον του Θεού. Θα έχετε βαρύ το λόγο ενώπιον του Θεού για αυτή την αδρανιά σας και για αυτή την ασέβειά σας απέναντι στο λόγο του Θεού. Τι θέλετε. Εδώ δίπλα έχουν φτιάξει χιλιαστές. Τι πρέπει να κάνουμε; Αυτό μου είχε πει τότε ο κύριε του λέω Τι πας και φτιάνεσαι εκεί μέσα του λέω Είχα ακούσει γιατί εδώ, για τη γειτονιά ότι οι άνθρωποι είναι σκληροί ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν κλπ. Τόσα καφενία του λέω γύρω εκεί τι, τι, τι είπα να φτιάξεις Μου λέει πάτερ μου είναι δίπλα οι χιλιαστέ. Να πάμε να φτιάξουμε μία αντίσταση Αυτό μου είχε πει σας το εκμυστηρεύουμε αυτή τη στιγμή που με ακούτε Πού είναι η παρουσία σας Για τραβάτε κάτω εδώ στους χιλιαστές να δείτε τι γίνεται Αυτή την ώρα Τραβάτε να δείτε τι γίνεται Γιατί αυτοί συσπυρωμένοι και εμείς όχι. Γιατί. Σας είπα το Σάββατο δεσμεύεστε θα μου τους φέρετε όλους εδώ. Δεμένος. Ό,τι θέλετε κάνετε. Το Σάββατο θέλω να τους πιάσω κουβέντα. Και να τους ρωτήσω γιατί. Και θέλω να μου δώσουν απάντηση. Ανδρες και γυναίκες εκτός από τους πεθαμένου. όλοι οι άλλοι θέλουν να είναι εδώ διότι θα έχετε ευθύνη απέναντι στον Θεό στο κάτω κάτω η δικιά σας η γειτονιά υποφέρει πνευματικά σας είπα εγώ δεν είμαι θυγόμενο σε καμία περίπτωση σας το λέω ευθέως ελάτε στα σηκενάνα κύριο Δούκος πέσε πώ είναι σήκωσε πέσε είναι πάνω από 20 άτομα πάντα τα στα σχένα είναι, είναι. ορίστε σταθεροί πάντα δεν έχω απέντηση να έρθουν 100 γιατί ποτέ δεν ήρθαν 100 στις καμάρες του πάω 12 σταθερά 12 12 12 δεν έχω απέντηση ποτέ δεν ήταν περισσότεροι εδώ ήταν 100 και μείναν 20 Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκα στις καμάρε Ποτέ Τόσοι είστε σας ξέρω Με βλέπετε σας βλέπω Ξέρω ποιοι είστε Κάνω τη δουλειά μου Αυτά ήθελα να σας πω Δεν κάνω επανάληψη του προηγουμένου Απλά ήθελα να προβληματιστείτε Και σας είπα εγώ Στο κάτω κάτω θα πω την κουβέντα που έλεγε Μακαρίξο ο, ο διδάσκαλός μου εγώ ήρθα έτσι θα του πω του Κυρίου μετά αύριο. εσείς δεν ήρθατε εγώ ήρθα εγώ είμαι εδώ γιατί εγώ πληρώνουμε από το Θεό για αυτό που κάνω πληρώνομαι με μισθό πνευματικό και ελπίζω να πληρωθώ για αυτό που κάνω και εσείς που πληρώνεστε για αυτό που κάνετε γιατί θα πληρωθείτε κι εσείς αν έρχεστε εδώ δυστυχώ δεν εκτιμάτε το μισθό του Θεού και προτιμάτε άλλα πράγματα σας είπα το Σάββατο τους περιμένω τους περιμένω όλους και θα είστε υπεύθυνοι εσείς εάν δεν έρθουν και τώρα ερχόμαστε στο ιερό κείμενο των παροιμιών του Σολομώντος. Ένα μόνο θα σας τιμήσω Αυτό που σας είπα προηγμένως Το στίχο εκείνο Που έχει σχέση με αυτά που σας είπα προηγμένως Γιατί τρόποντινά ήταν και Συνέχεια ήταν και επανάληψη Αυτά τα οποία είπαμε. Άκουσε τι μα είπε ο στίχος 29 μακράν να απέχει ο Θεός Από ασεβών Τα άκουσες? Και απέχει ο Θεός μακράν από ασεβών Όχι διότι έφυγε ο Θεός Διότι ο Θεός εδώ είναι Εδώ Αυτοκράτορο Συραπλίου 38 είναι ο Χριστός Οι ασεβείς φύγανε Από εδώ Αυτοί που δεν θέλουν το Λόγο του Θεού φύγανε Αυτοί που κουράστηκαν Αυτοί που ενοχλούνται από το Λόγο του Θεού Αυτοί που θέλουν ψέματα αντί να θέλουν αλήθειες Αυτοί φύγανε Αυτοί γυρίσαν την πλάτη στο Θεό Σα είπα, είμαι καταπικραμένος, όχι προσωπικά. Σα μιλώ με όλη μου την ειλικρίνεια ενώπιον του κυρίου που με ακούει. Όχι προσωπικά. Δεν με δεν θήξατε σε τίποτα προσωπικά. Ούτε και αυτοί που έφυγαν. Και ακόμα κι αν έρθουν να μου πούνε εδώ ότι εξαιτία σου, γιατί είσαι σκληρός το λόγο, εξαιτία σου έφυγα θα φύγω εγώ. Χωρί να προσβληθώ. Σα το λέω ευθέω. Θα φύγω εγώ τον Θεό, προκειμένου να ξαναβρεθείτε εδώ πέρα, στον χώρο αυτόν και θα επιδιώξω σας είπα να βρω τον καλύτερο γεροκύρικα να σας φέρω αρκεί να ξέρω ότι λέει αλήθειες και όχι ψέματα <Συκλή> <Συκλή> <Συκλή> συνεχίζουμε στίχος 29α Του 15 πέμπτου πάντα κεφαλαίου των παριμίων του Σολομόντου Κρίσον, ολίγη λήψη με τα δικαιοσύνη, ή πολλά γεννήματα με Τι λέει εδώ ο λόγος του κυρίου, ο λόγος του κυρίου εδώ αγαπητή μου. Μιλάει για την τιμιότητα. Μιλάει για αυτό το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου. Ήτι σου θέλει εργάζεστε μη αισθιέτο. Γι' αυτό μιλάει εδώ. Να είσαι δίκαιος λέει όταν λαμβάνεις. Εμείς ξέρετε πότε είμαστε δίκαιοι όταν δίνουμε. Τι εννοώ. Σήμερα ο λόγος θα είναι για το μισθό, για τη σύνταξη. Ασχολείται ο Θεός με αυτά τι έχουμε πει και με τούτο ασχολείται ο Θεός με την τρίχα <χαι> της κεφαλής σου που αν κοπεί ο Θεός το ξέρει εγώ μπορεί να μην το μάθω ποτέ ο Θεός ξέρει αν ασχολείται με τις τρίχες της κεφαλής μου πολύ περισσότερο ασχολείται με το μισθό μου και με τη σύνταξή μου Έχω ένα πνευματικό αδελφό ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, είναι συνταξιούχος μερικές φορές όταν μου συμβεί τίποτα στο σπίτι εκεί καμιά βλάβη, κανένα τέτοιο έτσι μικροβλάβη προκειμένου να περιμένουν να έρθουν από τη ΔΕΗ κάτω και να με στήσουν και να μην έχω θέρμανση, να μην έχω τίποτα αναγκάζουμε και του μιλάω άμα είναι τίποτα μικρό έρχεται λοιπόν κάθεται το φτιάγει τι σου οφείλω Τίποτα Γιατί τίποτα απάντηση Γιατί είμαι συνταξιούχος Εγώ τώρα δεν δικαιούμαι Να εργάζομαι Οπότε αν έρθω να εργαστώ Και πληρωθώ είμαι κλέφτης καταλάβατε εγώ παίρνω τη συνταξή μου Είναι. ήρθα να εργαστώ γιατί με κάλεσες να σε βοηθήσω σε κάτι αυτό οφείλω να το κάνω απέναντι στον Θεό και απέναντι στον αριφό ξέρω μια τέχνη με εφόντισε ο Θεός να μάθω πέντε πράγματα γύρω από τα ηλεκτρικά <κυκλή> να πληρωθώ όμως όχι Το καταλάβατε αυτό. Δεν είναι σε όλους Ορίστε. Δεν είναι σε όλους. Τι εννοείται δεν είναι σε όλους. Όταν πάρουν να κάνουν κάτι ασύντηση. Α, ο, δεν τους κρίνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν κρίνουμε. Λέμε ποιο είναι το σωστό. Α, το σωστό Λέμε ποια είναι οι τάξεις. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κρίσον ολίγη λήψεις με τα δικαιοσύνης. Καλύτερα λέει να είσαι δίκαιος και ας πάρεις λίγα παρά να πάρεις πολλά με τα αδικίας Δεν το δικαιούσε Μα η σύνταξη είναι λίγη Μα η σύνταξη δεν βγαίνει, Μα πάω κάνω φτιάνω και λοιπά Δεν μπορώ Αυτό μην το λες εμένα να έρθεις να μου να αρθεί να μου ζητήσει τη στιγμή που δεν έχεις ευχαρίστητος σου δώσεις το να κάνεις όμως την παρανομία όχι Ίσως αυτά ενοχλούν που λέω κάποιους και ίσως για αυτούς τους λόγους έχουν απομακρυνθεί που λέγαμε προηγουμένως Ίσως γιατί είπαμε κάποτε για τα εξεζητημένα των γυναικών μιλήσαμε για παντελόνια, μιλήσαμε για βαψίματα, μιλήσαμε για κουρέματα και πολλά από αυτά ξέρω ότι έχουν ενοχλήσει αλλά αδερφοί μου εδώ να με σιγουράτε. δεν απαιτώ να διορθωθείτε αυτό ας το κάνετε από μόνες σας όποιος θέλει, του. σε συνεργασία με το πνευματικό του κανονίστε ό,τι θέλετε εγώ όμως εδώ από την αλήθεια Και αν για χάρη της αλήθειας με βεβαιώσουν όλοι αυτοί Που σας είπα Με βεβαιώσουν ότι χάρη του ότι ο λόγος είναι σκληρός εφήγανε Τότε εγώ θα την κλείσω την αλήθεια Σας το δίνω υπόσχεση Θα προτιμήσω να κλείσει παρά να βγω να σας λέω ψέματα Παρά να έρθω να λέω Άρες μάρες κουκουνάρες Παρά να έρθω και να διαστρέφω τα λόγια του Κυρίου Αυτό δεν θα γίνει ποτέ Προτιμώ να πεθάνω αυτή τη στιγμή που με ακούτε μπροστά σας, το ξεραθώ παρά να κάνω αυτή τη δουλειά. Εάν κάποιοι από εσά δεν σέβονται το Λόγο του Θεού αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τον σεβαστώ κι εγώ. Κρίσωνο λίγη λήψης καλύτερα να πάρεις λίγα και να είσαι δίκαιος. Καλύτερα να έχεις λίγο φαγητό καλύτερα να πινάσεις. και θέλετε να σας πω κάτι σε αυτό δέστε τους Αγίους της Εκκλησίας δέστε τους Αγίους της Εκκλησίας γιατί έχουμε Αγίους έχουμε παραδείγματα Αγίων με αυτή τη συμπεριφορά Έχουμε παραδείγματα Αγίων οι οποίοι εργάσονταν και οι οποίοι εζούσαν από τον Τίμιο του, Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε ο Απόστολος Παύλος ήτανε εργαζόμενος. Ήταν σκηνοποιός. Έφτιανε σκηνές. Έφτιανε σκηνέ. Τότε δεν είχαν τα σπίτια, σπίτια είχαν λίγη, είχαν μόνο οι ελάχιστοι, οι πλούσιοι. Ο περισσότερο κόσμος έμενε σε σκηνέ. Αυτά ήταν τα σπίτια της εποχής του Απόστόλου Παύλου. Ή ξυλόσπιτα, ή καλύβε, καλαμοκαλύβε ή σκηνέ. Ο Απόστόλο Παύλο λοιπόν ήξερε και έφτιανε σκηνέ. Τι λέει ουδέ δωρεάν άρτων εφάγωμεν παράτινος. Ποτέ δεν έφαγα λέει τζάπα ψωμί. Τα ακούς, τζάπα ψωμί δεν έφαγα ποτέ. έκανα την εργασία μου, με πλήρωναν, άνθρωπο ήταν και έπρεπε να πληρωθεί. Εργαζότανε. Και ως Απόστολος καταλαβαίνετε, ως υπόδειγμα του Χριστού, πόσα λίγα έπαιρνε προκειμένου να μην τον κατηγορήσει ο κόσμος ότι κερδοσκοπεί. Με αυτά τα λίγα λέει, και εγώ έτρωγα, αλλά και οι συνεργάτες και μάλιστα σε κάποιο άλλο σημείο. Ξέρετε τι λέει. Εγώ λέει σαν κήρυγκα του Ευαγγελίου δικαιούμαι να τρώω τσάβα ψωμί. Το κήρυγμα τι είναι. Το κήρυγμα θέλετε να σας πω τι υποχρεώσει; έχετε εσείς απέναντί μου. Σαν ιεροκύρικα. εμένα. Αν είμαστε σε λίγο παλαιότερες εποχέ. Εσείς. Εσείς οφείλετε να συντηρείτε όπως παλαιότερα γινότανε τον ιερέα. Εσείς. Εσείς. Αν α, α, υπάρχουν σήμερα τα καταραμένα τα τυχερά που πρέπει να καταργηθούν, πρέπει να καταργηθούν αφού έγινε το ολέθριο λάθος να μπουν οι ιερείς και να πληρώνονται από το κράτος, παλιά που δεν πληρώνονταν οι ιερείς από το κράτος, τι γινότανε. Ο κόσμος συντηρούσε τον ιερέα. Και θες να μάθεις τι λέει ο Κύριος. Θα σας θυμίσω τα λόγια του. Τι είπε στους μαθητές του. Δεν θα κρατάτε λέει τίποτα επάνω σας. Όταν τα βγείτε για να κηρύξετε. Πάρετε ένα μπαστούνι και θα πηγαίνετε από πόλη σε πόλη. Και εκεί που θα πηγαίνετε θα ζητιανεύεται θα λέτε δώστε μου οφείλουν να σας δώσουν προσέξτε μαύρε μου προσέξτε γιατί εσείς το στόμα σας λέει πολλά λέει πολλά οφείλουν να σας δώσουν λέει ο Κύριος το στόμα του Κυρίου σας λέω τώρα και του λένε οι Κύριε και αν μας διώξουν Ω λέει ο Κύριος θα σας διώξουν Ουέ! <Λε> ξέρετε τι σημαίνει ΩΕ <«Γε>. αλλοί μονό τους αλλοί και τρεις αλλοί μονό τους. να σας διώξουν να σας διώξουν να σας διώξουν ξέρετε τι λέει σας πω στην κρίση λέει οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες θα έχουν καλύτερη θέση από αυτούς που θα σας κλείσουν την πόρτα και θα σας διώξουν. Αν διαβάζετε Αγία διαγραφή, τα Σόδομα και τα Γόμορα, οι πορνουπόλεις εκείνες, οι διεστραμμένες εκείνες πόλεις, οι κάτοικοι που τους έκαψε ο Κύριος, θυμάστε, στην κρίση που κι αυτοί θα παρουσιαστούν στη Δευτέρα παρουσιαστούν όλους ο κόσμος όλοι οι άνθρωποι θα παρουσιαστούν καλύτερα πιο μπροστά από σας λέει θα είναι πιο μπροστά από εκείνους που έκλεισαν την πόρτα στον παπά θα είναι μπροστά τον ιερέα ή διάβαζαν τον πατέρα Παΐσιο ξέρετε τι λέει αυτός ξέρετε ήταν η μικρασιάτη στην καταγωγή ο πατήρ Παΐσιος ήταν από τη μικρασία Ξέρετε τι λέει Εμείς λέει Είμαστε στη Μικρά Ασία Και εκεί λέει Ερχόταν ο παππούλης Στο χωριό μας και έκανε τη λειτουργία Και μετά Τον καλούσαμε στο σπίτι μας Και τον εβάσαμε κέτρουγια. Και, και ξέρει τι λέει όταν έφευγε, ο παππούλης τελείωνε το τραπέζι και έφευγε, η μητέρα μου μας έβαζε λέει, να τρώμε τα αποφάγια του παππούλη και μας έλεγε ότι αυτός κοινώνησε, κοινωνάει, το στόμα του είναι αγιασμένο. Άμα φάτε κι εσείς, από αυτά θα αγιαστείτε κι εσείς. Και σε λίγο λέει, μετά από λίγο καιρό αρχίσαμε και μαλώναμε ποιος θα φάει το ψωμί που άφησε ο παπάς ποιος θα φάει το τυράκι που άφησε ο παπούλης ποιος θα φάει το κρέας που άφησε ο παπούλης το ψαράκι, τα χόρτα <συσχελίδι> Τα <ακούς? συσχελίδι> Γιατί μιλάω για αυτό γιατί ακριβώς για αυτό το θέμα <συσχελίδι> μιλάει εδώ ο Λόγος του Θεού. Κρίσον ολίγη λήψης μεταδικαιοσύνης ή πολλά γεννήματα μεταδικίας. Καλύτερα να έχεις λίγα και να είσαι δίκαιος. Παρά να έχει πολλά και να είσαι άδικος. και συνεχίζουμε Καρδία, ανδρός λογιζέστο δίκαια τι σημαίνει αυτό πας στον δρόμο σου. βλέπεις ανθρώπους να περπατάνε στους δρόμους από εδώ από εκεί βλέπεις παιδιά, βλέπεις νέους, βλέπεις νέες τι λογισμό βάζεις στο μυαλό σου πολλές φορές βέβαια αυτούς τους ανθρώπους τους περνάμε αδιάφορα έτσι αδιάφορα βλέπεις κάποιον κάτι άλλο έχει στο μυαλό σου δεν σκέφτεσαι τώρα αυτόν που βλέπεις μπροστά σου όταν όμως πολλές φορές τις περισσότερες φορές δεν σκέπτεσαι κάτι και βλέπεις τον άνθρωπο τι λες μέσα σου για αυτό τον άνθρωπο πρόσεξε εκεί καρδί ο ανδρός λογιζέστο δίκαια εδώ κάποτε παλαιά Υπήρχε ένας Άγιος Ιεροκήρυκας αείμνηστος πλέον στη συνέχεια έγινε επίσκοπος στην Ύδρα Σπετσών και γίνησε εκεί ο Γέροντας ο Ιερόθεος Κάποτε αυτός λοιπόν εξομολογούσε εδώ στη Μητρόπολη, στην Ευαγγελίστρια κάτω όταν ήταν εδώ Ιεροκήρυκας, εδώ πρωτοσύγγελος τότε Εξομολογούσε και εκεί που περίμενε κόσμος τότε ο κόσμος ήταν και πολύ περισσότερος από ό,τι είναι σήμερα εκεί που περίμεναν μπαίνει ξαφνικά μία κοπέλα μέσα στην εκκλησία προκλητικότατα ντυμένη για την εποχή εκείνη μπαίνει μέσα περίμενε λίγο στην άκρη μέχρι που ευγήκε αυτός που ήταν μέσα στο εξομολογητήριο και χωρίς να ζητήσει την άδεια κανενός, τρέχει μέσα, μπαίνει μέσα στη, στο εξομολογητήριο κι άρχισε το σούσουρο απέξω. έξω. Ως συνήθως. Που μετά μπαίνετε μέσα και λέτε εγώ να κουτσομπολέψω, Πότε εγώ, τέτοιο πράγμα. Εγώ, παππούλη, εγώ κουτσομπόλα; Τι με τώρα. Άρχισε απ' έξω το κουτσομπολιό. όποια στιγμή ανοίγει η πόρτα τη βλέπουν όσο με τα μάτια πρισμένα από τα δάκρυα η κοπέλα έφυγε βγαίνει ο γέροντας έξω ο γερόθεος τους λέει σε όλους αυτούς που περίμεναν όποιος σχολίασε ή με τους άλλους ή μόνος του με το μυαλό του την κοπέλα αυτή θα έρθει να το εξομολογηθεί και έχετε υπόψη σα για ένα χρόνο δεν θα κοινωνήσει για ένα χρόνο δεν θα κοινωνήσει τι σημαίνει αυτό τι λογισμό θα έβαζε εσύ αν αυτή την κοπέλα έτσι. Τι θα λέω Το παλιωθήγω, το βρωμοθήγω, πώς ήρθε έτσι, πάνε να σκανταλείς τον παπά, τη φούστα ψηλά, ξέρω ότι δεν ξέρω και τι θα φόραγε, το ένα έτσι, το άλλο έτσι, και δεν τρέπεται και το άλλο, και το αλφα και το β Κι αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κι αν εσχολίασες άδικα, και μάλιστα όχι να το πεις μόνο με το λογισμό σου γυρνάς και το λες και στον άλλο και δεν το λες ως υπόθεση ότι ξέρεις τι βλέπεις ετοιδοκίτα πως πάει γύρευε τι θηλυκό θα είναι δεν το λες ας πούμε μπορεί να είναι δεν τη βλέπεις πως περπατάει. αφού είναι βρωμόπεδο το βλέπεις πως πάει βρωμοκόριτσο Ξέρεις τι είπες Ξέρεις ότι τα λόγια σου αυτά τα κατέγραψε το μαγνητόφωνο του Θεού Εγώ εγώ το, το, το μαγνητοφωνάκι, και τι κάνει; <συσκλή> τίποτα δεν έχω στο Θεό εκείνος έχει τα τέλεια ο Θεός έχει τα τέλεια ο Θεός έχει τα τέλεια και θα μας τα υπενθυμίσει όλα τα μάρτυρά μας <συσκλή> τι είπες Πού την ξέρει, την ξέρει, ξέρει γιατί βρίσκεται έτσι στον δρόμο, ξέρει. Θα κατηγορήσει μετά από τα παιδιά που βγήκαν όξο και πάνε δρομο ξερεις καρναβάλια. Κατηγοράμε τα καρναβάλια καρναβάλια. Τα κατηγοράμε, όχι τα παιδιά. Τα καρναβάλια κατηγοράω. Εκείνον ένα να το κατηγορήσω. Όχι το παιδί. Για να κατηγορήσω άνθρωπο πρέπει να τον ξέρω. Και πρέπει να το ξέρω καλά καλά να το ξέρω. Και επειδή αυτό είναι αδύνατο να ξέρεις έναν άνθρωπο καλά καλά δεν πάνε να γυναίκα σου ίδια δεν πάνε να ο άντρας ο ίδιος δεν πάνε τα παιδιά σου τα ίδια δεν τα ξέρεις καλά καλά. Για να μην κατηγορήσεις ισχύει αυτό που λέει ο Κύριος μη κρίνετε, για να, να μην κρυθείτε. Το ξέρει. Πώς αγγίγει στο στόμα σου μπορεί να κάνει το χειρότερο στον δρόμο που Ξέρεις γιατί το κάνει. Ξέρεις. Ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας του. Ξέρεις τι, πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί μέσα από την κούνια του. Ξέρεις. Ξέρεις τι διδάχτηκε από τα παιδικά του χρόνια. Ξέρεις. Ξέρεις ποια ήταν η μάνα του. Ξέρεις. Τι ξέρεις. Εσύ με τη χάρη του Θεού ευρέθηκες μέσα στην εκκλησία γύρευε, δεν ξέρω πως, τι και λοιπά είσαι μέσα στην εκκλησία δεν γίνε όλοι έτσι όμως εσένα η μάνα σου μπορεί να ήταν μια υγεία γυναίκα που να σε δίδαξε το Λόγο του Θεού ξέρετε τι μου είπε κάποτε ένα παιδί που ήρθε ξέρετε τι μου είπε ήταν μεγάλος πλέον ξέρετε τι μου είπε μου λέει δεν θα ξεχάσω ποτέ πάτε. και έκλαιγε δεν θα ξεχάσω ποτέ Ήμουνα στην πρώτη δημοτικού και γύρισα λέει στο σπίτι από το σχολείο, ευνηδίω και πήδηξα λέει από το παράθυρο. Δεν ήθελα να κάνω έκπληξη λέει και μπαίνω τη μάνα μου, τη βλέπω αγκαλιά με έναν άλλον. Για βάλε ένα παιδάκι. Για βάλε τι, τι του σχηματίστηκε εκείνη την ώρα. Είχε πεθάνει η μάνα του και μου λέει τη μισό. Είχε πεθάνει. Είχε πεθάνει τη μισό. Τη μισό! Τη μισό! Εκείνο δεν ξεχνιούνται. Τα ακούς? Τι έβατε αυτό το παιδί? Τι έδιδαχνετε? Σας είπα ένα από τα πολλά που έχω ακούσει μέσα στην εξομολόγηση. Επίσης τα παιδιά που θα βγουν στην εξομολόγηση στη, στα καρναβάλια, τι μάθανε. Για δέστε στην τηλεόραση, πολλέ φορέ που κοιτάω εκεί πέρα, βλέπω και κάποιε μανιέτε που πάνε στολισμένε και εκείνε καρναβαλίστηκαν και το, και το μωρό στην κούνια. Το μωρό κοιμάται και το τόλιο κάτω εκεί πέρα, του έχουν βάλει μια κουκούλα, του βάζουν και μια μάσκα εκεί και πάει και πάει και το μωρό. Τι έμαθε λοιπόν αυτό το παιδί, Από γεννησιμίου του έμαθε ένα νοστοκαρναβάκι. Θα κατηγορήσει το παιδί, αυτό τα φταίει. Γι' αυτό λοιπόν μην αγγίγεις το στόμα σου να κατηγορήσεις. Είδα τι λέει. Να άκου πάλι. Καρδία, ανδρός, δηλαδή ανδρός εδώ δεν σημαίνει τον άντρα, σημαίνει τον άνθρωπο. Η καρδιά του ανθρώπου λογιζεί στο δίκαια. Η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να σκέπτεται δίκαια και σωστά. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους Γραμματίες και τους Φαρισαίους μη την κατ' όψην κρίσιν κρίνεται παράνομη μη κρίνεται λέει αυτό που βλέπετε αυτό που κάνουμε κι εμείς τι κάνει <κυρίζει> <κυρίζει> το παλιό παιδό κοίτα τι κάνει να κατηγορήσω την πράξη ναι να πω ότι η κλεψιά είναι αμαρτία να πω η πορνία είναι αμαρτία ναι δεν έχω όμως δικαίωμα να αγγίξω τον αμαρτωλό και να τον κρίνω Θα σας, πολλές φορές σας έχω πει ένα παράδειγμα κάποτε ένας γέροντας που πήγαινε μέσα στο δάσος ένας άγιος γέροντας και βρήκε δυο που αμάρταναν πορνεύανε μέσα στο δάσος επήγε παραπέρα και έκλαιγε και τα παιδιά διακόψαν την αμαρτία τους και πήγαν κοντά τους κοντά τους λέει, παππού λέει, γιατί κλαις? γιατί λέει για αυτό που κάνετε εσεί τώρα φταίω εγώ εσύ είδε, εσύ, εσύ, εσύ τι δουλειά μαζί μα εσύ. Εγώ. Τι αμαρτίε τι δικέ μου πληρώνετε εσεί τα παιδιά. Βλέπει πώ βλέπει ο ένα Άγιο πώ βλέπει την κατάσταση του Αμαρτωλού και πώ βλέπει ο άλλο που το παίζει και καλώ. Ένα άλλο Άγιο ξέρει τι λέει. Χθε τη λέει ένα Άγιο, Άγιος, Άγιος από την Εκκλησία, Άγιο, ξέρετε τι λέει. Μου είπανε λέει να ψάξω να βρω το μεγαλύτερο αμαρτωλό, έψαξα, έψαξα, έψαξα λέει έφαγα τον κόσμο να βρω, ποιος είναι ο μεγαλύτερο αμαρτωλός, ο εαυτός. μου. Ω, Ω, Ων πρώτος ήμουν εγώ που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσύ τι λες, α, εγώ αμαρτωλή, δεν έχω κάνει τίποτα εγώ. Καλό ήμουν, δεν πήραν κανένα. Τον δεν τον πατάω, δεν Καρδία ανδρος, λογιζέστο, δίκαια μέσα στο μυαλό σου να βάζεις πάντα τον αγαθό λογισμό δεν σου πέφτει λόγος να κρίνεις τον άλλον και γι' αυτό όταν βλέπει βλέπεις κάποιον προσπάθησε πάντα να βάζεις καλό λογισμό για αυτόν τον άνθρωπο όπως και οι άλλοι για σένα θέλουν, θέλεις να βάζουν καλούς λογισμούς για σένα έτσι και εσύ για τους άλλους να βάζεις πάντα καλό λογισμό και για αυτόν που βλέπει να εκτρέπεται, και για τον άλλο που βλέπει να φωνάζει, και για τον άλλο που βλέπει να βρίζει, και για τον άλλο που βλέπει να καταργέται. Για όλου, μα για όλου. Και για αυτόν που βλέπει να σε βρίζει και σένα τον ίδιο. Και γι' αυτό να βάλει καλό λογισμό Και να λε, δεν ξέρει. Κάτι θα του έχω κάνει. Μπορεί κάτι να φταίω. Ή έτσι είναι ο χαρακτήρα σου. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι ο χαρακτήρα σου. Προχτέ με από μια ενωρία. Που πάω μερικές φορές και εξομολογάω και πέρα. παπούλι έχουμε μία εδώ πέρα κάνει, φτιάνει και λοιπά μας έχει κάνει. Άλλο". Δεν πειράζει. Μακροθυμίστε τι θα γίνει. Κάντε δε στραβά μάτια δεν πειράζει. Τι θα βγει να την ξεκάνουμε. Τι να κάνουμε. Προσευχή να κάνετε. Για αυτόν που σας ενοχλεί, λέει, προσεύχεστε έτσι, δεν λέει Κύριος; κύριο, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζών των και διωκών των εμάς. Προσευχηθείτε για αυτού που σας πειράζουν, που σα πειράζουν. Που έρχεται και σου βάζει, σε, σε, σε, σε, έρχεται να σε κεντρήσει χωρί να του έχει κάνει τίποτα. Εκείνο κάποιο διάολο να σπρώχνει από πίσω. Καρδία ανδρό λογιστέ στο δίκαιο είναι να υπό του Θεού διορθωθεί τα διαβήματα αυτού. Άμα λέει εσύ σκέφτεσαι καλά για τον άλλον ο Θεός θα σε βοηθήσει να αγιαστείς. Χοντρικά σα το λέω ότι λέει. Άμα εσύ σκέφτεσαι μόνο καλά πράγματα για τον άλλον ας είναι και πιο αμαρτωλός σου. Άμα βάζεις πάντα την καλή σκέψη τον καλό λογισμό στο μυαλό σου τότε λέει και ο Κύριος θα σε βοηθήσει τα διαβήματά σου να πηγαίνουν πάντα στο σωστό δρόμο αν αρχίσει και κρίνεις και λες τον παλιάνθρωπο, την πήξε την δείξε, την παλιοβρωμιάρα τον παλιοτέτοιο τον παπά παπά παπά εμένα, τι να σας πω γελάτε γελάτε εμένα δεν μου κάνετε κανένα κακό, με νομίζεις κατάρα στα σπίτια σας το παπά βάζετε τη τηλεόραση και ακούτε μέσα το χαρταβέλα και όλους αυτούς τους ουρομιάριδες που βάζουν μέσα και λένε και κατηγορούν τους ιερείς φωτιά στα σπίτια σας φωτιά στα σπίτια σας σας έχω πει και άλλη φορά όταν ακούς μερικές φορές από καταιγίδε, από πλημμύρες και λοιπά πλημμυρίζουν σπίτια ή πέφτουν σπίτια δεν έγινα στην τύχη Κάτι γίνεται εκεί μέσα. Κάτι βρωμιά έπεσε εκεί μέσα. Κάποιος, κάποιες βλαστήμιες κλώνησαν τα θεμέλια. Κάποιες ιεροκατηγορίες, κάποιες πορνίες, κάποιες μυχεπιβασίες, κάποιοι άντρες πήγαν με άλλες γυναίκες. Τι τους νοιάζει. Έτσι δεν πάνε. Μπάς και μη είδε κανείς. Κάποιες γυναίκες πήγαν με άλλους άντρες, Μπάς και είδε κανείς. Κανείς. ο Θεός μου λέγε προτες, μια κυρία πνευματική μου θυγατέρα να δεις μου λέει πάτερο μου να δεις επισήμως στην Αθήνα επισήμω. επισήμως έχουν κι άλλον άντρα επισήμως έχουν κι άλλοι ο μόνος που δεν ξέρει είναι ο άντρας κοντά στον άντρα όλα καλά και στον άντρα Οι συμφορές δεν έρχονται έτσι. Υπάρχουν συμφορές που είναι δοκιμασίες από τον Θεό πραγματικά για να αγιαστεί ο άνθρωπος έτσι περιτερο, αλλά υπάρχουν και συμφορές που έρχονται για να πληρωθούν κάποια αμαρτήματα. Προσέξτε αγαπητοί μου αδελφοί, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Ο Θεός μαζί σας. Το Σάββατο περιμένω είπα, το Σάββατο περιμένω todo sí.